Είχο, εγώ κοιτάω τους συμπολίτες μου στα μάτια και του λέω θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση Θα βγάλετε τη χώρα από την κρίση πώς Εφαρμόζοντας τα μέτρα που θα ψηφίσει τώρα ο, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ και για τα οποία τον κατηγορείτε Γειαστε γιατί ο κ. θα συζητήσει με τους ετέρους για το πρόγραμμά μας Αφού θα συζητήσει ο Κυριάκο για το πρόγραμμά μα. τελείωσε. Αλλάζουν όλα. Ετέλειωσε. Τελείωσε η κρίση καταρχήν. Πρώτον. Τελείωσε δεύτερον, το θέμα. Και μόνο που μα κοιτάει ο Βασιλάκης ο Κικίλιας στα μάτια. Αυτό. Δεν έχω άλλο. Ε, εμπιστεύουμε και μόνο. Λέω, ε, με, κοιμάμαι ήσυχο πια. Να το κλείσουμε και να φύγουμε. Ε, αφού δε... μα κοιτάει ο Κικίλιας στα μάτια. Παίζει την ελληνοφρένεια το... live ο Κανονικά. Δηλαδή τουλάχιστον copyright ε, λίγο, παιδιά. Ήταν φοβερό χτες. Ήτανε Και δεν τετζα... είπε κουβέντα, ο Χατζη Νικολάου Νοβαλιστέ του. Αντιγράφει τι αντρικέ εκπομπέ, δεν Μα όχι, τους άφηνε, του άφηνε, μίλησε. Του άφηνε. Ναι, αλλά δεν του πει ότι μα αντιγράφει. <laughs> όχι, δεν πειράζει. Δεν, δεν το λες αυτό εκεί, γιατί ταράζονται. Πρέπει να κάνουν το πρόγραμμά τους κανονικά. Τους άφηνε Τζανακόπουλου από τη μία. Κικύλια από την άλλη, αυτό είναι και νέη πολιτική υποτίθεται. Κατηνιά ο Τζανακόπουλο επειδή είναι αμόρφορο σου, Κικύλια. Έκανε Μέσεις. 8 Νονοτή. γραμματικά λάθη. Και τι έχει, πρέπει να το επισημάνει. Το ίδιο μνημόνιο έχετε τι ψηφίσει. Τσόκαλο, αδέρφια, Ελθινόπουλα. Έχετε ένα μνημόνιο μέχρι τώρα το καλοκαίρι του 15. συνεχίστε. Το μόνο που σα χωρίζει είναι τα γραμματικά λάθη. Πρώτον, Δεν σα χωρίζει τίποτα άλλο. Και ποιο θα φέρει το επόμενο μνημόνιο, αυτό σα χωρίζει. Όποιο και να το φέρει είναι η συνέχεια του Το μνημού. Είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση όμω αυτό. Κρίκι τη ίδια αλυσίδα είναι. Μη τζακώνονται είναι λίγα. Ελληνόπουλα πάνω από ε, εντάξει, όλα. Ναι, Οι ναι. εποχές είναι παράξεις. Το ίδιο κουρτινόξουλο, σαν να λέμε, θα είμαστε. Θα ναι, κάνουμε μπράβο, ναι, ναι. Ναι. Ναι. να μπει κουρτίνα από κάτω, να ναι. γίνει αυτό που θα γίνει. Ωραίος διάλογος ήταν. Ε, ο... Δεν ήταν. Τι να ήταν. Μα τώρα... Μα παλαιοκομματικά είναι. Εσείς κάνατε τόσο αυτό που μα έκανε, έκανε λίγο αυτό. και τον, τον Τζανακόπουλο μα τον έκανε και συμπαθή. Γιατί λες τώρα, πραγματικά τι να πει με τον Κικίλια. Ο Πραγματικά α... τι να πει με Αν τον Κικίλια. Λέει η κυρία Χατζη Νικολάου, δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά είχε δίκιο. <laughs> Εκεί, είχε, τι να πει με τον Κικίλια, αλήθεια. <laughs> Ότι είχε να πει ο Τζανακόπουλο. Όχι. Τότε... αλλά Και με τον Κικίλια σοβαρή κουβέντα θα κάνει. Όχι, δεν κάνει. Τι να πει. Αλήθεια δεν κάνει με τον Κικίλια. Αλλά και ο Τζανακόπουλο απ' την άλλη. Και Τι να λέει, ότι θα είναι. έχουν μηδενικό αντίκτυπο τα μέτρα που θα πάρουμε. Νομίζω και τρολιά πήγε από τα Γιατί ο τα παίρνουμε τότε που θα έχουμε μηδενικό. Τρολιά είναι όλοι αυτοί. Τρολιά είναι όλοι αυτοί. Πήγε έτσι, γιατί δεν κάνω. ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια τρολιά, γενικότερα. Οι άλλοι είναι αυτό που είναι, του ξέρουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρωλιά. Εν πάση περιπτώσει. Η είδηση μάθες. δεν πολύ βγήκε. Νομίζω Τι να βγει. Όχι να μα άνε τα ίδια ό,τι έχουν αποφασιστεί στα επιτελεία. Ό,τι έχει αποφασιστεί στα επιτελεία το αναμασάνε με κακό και μονότονο τρόπο. Πραγματικά κακό. Ο Τζένα Κόπουλο, αν δεν βγάλει αυτό το μονότονο από πάνω του, που επίση είναι νέο παιδί. Και την ξηλουριά που. Όχι, από είναι. Δηλαδή έτσι, έτσι είναι στα καθημερινά του, έτσι μιλάει με τον Τσίπρα. Που είναι και φίλοι κολλητοί, έτσι μιλάνε αυτοί. Ο Τσίπρα είναι, είναι, Τσίπρο... oh, είναι. Τι ελέγχο μου λέει, Γιατί ο Τσίπρα δεν είναι ξέλινο. Ο Τσίπρα. Όχι, είναι ελέγχο. Τσίπρα διασκεδάζει παντού. Χαβαλέ είναι. Ένα χαβαλέ που πρωθυπουργό, δεν κατάλαβε. Πιο πολύ κωστάκι. Νομίζω, ναι. Νομίζω ναι, ναι, ναι. Ο Κωστάκης έπαιρνε αυτό το σοβαρό, είχε και τι οικογένειε, Ο Τσίπρα είναι μόνο ραχάτη καταλήψει και τέτοιου τύπου. Δεν είναι κανένα. Και τσιπουρίτο. Ναι, μου ωραία, τέτοια είναι. Χαβαλέ τώρα να πούμε εκεί κάτι, να κάνουμε το άλλο και έχει ο Θεό. Κερδίζουμε άλλη μια μέρα και προχωράμε. Μπορεί να κάνω λάθο και να είναι σοβαρό. Καλά, σιγέτης. θα μπορούσαν όλα αυτά. Μπορεί να κάνω λάθο και να είναι σοβαρό ηγέτη που έχει πάρει τι τύχε και τι προχωράει μια χαρά του λαού, αλλά. Και μακάρι, να τον να κάνω, μακάρι να κάνω εγώ λάθο. Και, και που να είναι εγώ, και το πιθανότερο. Και προκα, ναι, προφανώς και προκατηλειμένος να είμαι εγώ και να τα καταφέρει και να τελειώσει η αξιολόγηση και να έρθουν τα μνημόνια που είναι να έρθουν και οι φόροι που είναι να και τα αφορολόγητα που είναι να'ρθουν. Ή να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα για να το τελειώσουμε. Όλα, ναι, αυτά, ναι, ναι. όλα αυτά. Και να βγούμε στα, στις αγορές. Στα, ξέκολ, στα ξέφωτα. Mm, όπου είναι. Να βγούμε, ας βγούμε. Ναι. Μετά με τον Άδωνε που τι, πήγε τι, να σκοτώσει τι. το Σόιμπλε. Καλά, είναι δυνατό. Κρυφοτζιχατιστή ο Άδωνε. Δεν δεν έτσι, έτσι όπω τον βλέπει. Το, τι είναι, κάνει το βαρό. Δηλαδή το κλειμένο του Μαλή δεν το κάνει στο Μαλή. Ωραίο ξεκάθαρο του άδωνη. Τρομοκράτη, αλλά ωραίο. Δεν ότι είναι πάει ο την τρομοκράτη. Πουλάει βιβλία χριστιανικά τη Ελλάδο, οικογενειάρχη, επιχειρηματία. Φίλμα σε Γερμανίδα. Με γραβάτα κάθε μέρα. Τάκ, του στείλε τη βόμβα. Yeah. Δεν πρέπει κάποιο να τα πει όλα αυτά. Όχι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε. Δεν το πιστεύω. Ευτυχώ όμω είχε Άγιο σωτήρα ο Σόιμπλε, είχε άγειο και δεν έπαθε τίποτα. Mm, δεν τον ξέκανε ο Άδωνη. Αλλά πρέπει δικαιοσύνη ο έχει. Στάθηκε είχαν... μπροστά, έβαλε τα στήθια του Κυριάκου για να τον σώσει. Δεν ξέρω. Όχι, Α, δε, <laughs> δεν, δε, μάλλον δεν έγινε έτσι. Yeah. Ο Άδωνη όμω. Ε, ενώ συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά, ποιο έστειλε τώρα, ποιο χρησιμοποίησε το όνομά του, οι και γενικώ όλο αυτό που έγινε. Πώ έφυγε, ωραία. ωραίο είναι. Τρόλια, αυτό είναι. Πώ έφυγε από εδώ, πώ πέρασε από 10 ελέγχου. Δεν λες που δεν έσκασε στα χέρια κανένα άνθρωπο από όλου αυτού που το ελέγχανε. Στα αεροπλάνα, σε, σε, σε. σε Τέλο πάντων με αυτά τα, τα ωραία που έχουμε μπλέξει τα τελευταία χρόνια. Ο Άδωνη έκανε μια. όχι πρόβλεψη, πρόβλεψη να την πούμε. διαπίστωση, έκφραση, σιγουριά. Να το ακούσουμε γιατί έχει μια αξία. Εάν ο Κυδιάκοπη ο Τάγκη κάνει αυτά που πιστεύω ότι θα κάνει, σε μετά από 2-3 χρόνια δεν θα θυμάστε ότι είχαμε κρίση. Ναι, δεν θα είχαμε κρίση. Δεν θα είχαμε ξεχάσει ότι έχουμε κρίση. Τόσο γρήγορα θα πάμε. Είναι νοικοκύρι, είναι αποφασισμένο, είναι εργατικό και θα παραλάβει μια Ελλάδα χωρί την ιδεολογική ηγεμονία τη Αριστερά για πρώτη 50 ε. χρόνια. Αυτό το τελευταίο. Είναι έχει ναι. μια βάση αλήθειας Βεβαίω δεν Ποια έχει ιδεολογική ηγεμονία η αριστερά Τα τελευταία 50 χρόνια ε, Και στο ιδεολογική Θέλει εισαγωγικά Και στο ηγεμονία και κυρίως στο αριστερά Αλλά άστο αυτό Ότι το όνομα της αριστεράς Έχει λερωθεί ανεξίτηλα Έχει λερωθεί. Πάμε στο άλλο ότι Αν έρθει ο Κυριάκος στα πράγματα Σε τρία χρόνια θα έχουμε ξεχάσει την κρίση Εγώ δεν θέλω να την ξεχάσουμε την κρίση. Θα έχουμε ξεχάσει αυτή την κρίση, γιατί θα έχει έρθει μια <laughs> κρυσά ράλη που θα έχει φέρει <laughs> ο Κυριάκο. Αυτή την κρίση εγώ δεν θέλω να την ξεχάσουμε. Θα να θυμόμαστε. Θα και κρίση αξιοπρέπεια επί 10. Α, εντάξει, ναι, ναι. <laughs> κρίση Μπορεί. αξιών. Κρί, κρίση σε οτι, οτι, οτιδήποτε ήξερε μέχρι τώρα θα, θα είναι σε κρίση. Πολύ πιθανό. Όλα θα αυτά θα αυτά είναι μια θα άλλη πιθυμώ. κρίση. Δεν θα είναι κρίση γνωστή, όντω. Αλλά να μην έχουμε ξεχάσει αυτή την κρίση. Γιατί είναι καλό μάθημα γενικώ για πολλού λόγου να θυμόμαστε ότι έχουμε αυτή την κρίση και να μην την ξεχάσουμε. Εκτό και αν έρθει ο Κυριάκο και διώξει την κρίση και, φέρει και έρθουν οι κρίσιμοι. <χι> η κρίση. με τον Γιώτα. Επίση. Φάγματι, δεν γελά. Τέλο πάντων. Φάνηκε πολύ αστεία. Ναι, εγώ να γελάσω. Δεν ήταν εξακαρδιστικό. Όχι τόσο. Α, όχι. <χι> <χι> <χι> Πώ μου φάνηκε, γιατί να. Εντάξει, είναι τόσο προβλέψιμο. Επίση, την Κρήτη που μιλούσε ο Κυριάκο προχθέ, αντί να την πει Κρήτη, την είπε κρίση. Ναι. Φαντάζομαι με ήττα. Μπορεί. Ιωτα ήττα. Οπότε, μήπω έρθει αυτή η κρίση, όμορφο που λέει το τραγούδι. Κρίσιμο όμορφο νησί. Ναι. ναι, τάξει, ναι. <χι> <χι> <χι> ναι. <χι> <χι> Λέει. Ε, θέλω να πω ότι... Κρήτη! Με πιάνει. <laughs> Κρήτη! <laughs> <πράγμα, laughs> η <πληθόλου>, Κρήτη <laughs> ο Μα... Μακρόπουλο. Μακρόπουλος. γενικώ μπορεί να γίνει πολύ παιχνίδι με το κρίση-κρήτη. Αλλά θα το έχουμε ξεχάσει. Θυμάμαι το τελευταίο που είχαμε ξεχάσει ήταν το όνομα τη Μακεδονία. Όπω είχε πει ο Μπαμπά Μιτσοτάκη. Γενικώ. Που μέσα έπεσε γενικώ. Ότι ξεχνάμε σαν λαό, ξεχνάμε. Αλλά όχι αυτά που θέλουν αυτοί να ξεχάσουμε. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Ο Βασίλης Λεβέντης ευτυχώς μιλάει, βγαίνει, λέει τα δικά του. Ευτυχώς. Του μίλησε κάποιος ε, αμερικανός αξιωματούχος. Όχι. όχι. Ε, του μίλησε κάποιος στρατηγός. στρατηγός. Όχι, Α, όχι, όχι. Κάποιος Όχι. Το έχει όχι. Του έχει μιλήσει κάποιος από το Λονδίνο, από ένα πανεπιστήμιο, mm -hmm. του έχουν δείξει μια έκθεση και βγήκε με τεκμηριωμένα στοιχεία να μιλήσει για τους δημοσίους υπαλλήλου. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ένα 20-30% των υπαλλήλων του δημοσίου είναι νεκρό φορτίο, δεν προσφέρουν τίποτα. Και δεν θέλω να χάσω. Γιατί το λέτε με, έχετε καλύτερο καλύτερο το στοιχείο, με Γιατί έχω εικόνα. έχω εικόνα. Πάω στον Μπραχάμι που είναι το Υπουργείο Συγκοινωνιών, βλέπω. Πάω στο Υπουργείο Παιδείας, βλέπω τι κάνουν μέσα. Εγώ είμαι ένας τι Εγώ είμαι ένας ναι, αλλά υπάρχουν και Πώ μπαίνοντα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών στον Μπραχάμι, βλέπει ότι το 30% είναι φύρα. Μετρά. Και πώ, δηλαδή μπαίνει μέσω Λεβέντση και πάει στου ορόφου και μετράει. Ναι. Τι, να το κάνει Τι και σε άλλε Τι έχει να κάνει άλλο. Mm. Ναι, δεν ξέρω. Ε, σύγιο, είναι ένα αργό που μπαίνει στα κτίρια και βλέπει. Αν ότι... το πηγαίνει στα καφενεία να παίζει δηλωτή. Και θα διώξει το 30% των. Καλύτερα στην περίπτωση του να παίζει δηλωτή. Ναι. Θα διώξει το 30% των δημοσίων υπαλλήλων επειδή ο ίδιο έχει καταγράψει. Και έχει καταλάβει ότι αυτό είναι φύρα. Με τριοπαθή σε σχέση με τον Κυριάκου, θέλει να διώξουν το 70. Ναι, ναι. ναι. Ε, να το πούμε. Αν ενωθούν και οι δύο τους δύο μια χαρά. Γιατί δεν φεύγει το 100% να τελειώνουμε. Γιατί δεν έρχεται ο Κυριακό. Δεν φαίνεται Κυριακό, έχετε Τσίπρα που θέλετε κράτο. Θα του δώσει και διέξοδο. Όλα στο κράτο. Εδώ ο Λεβέντη στη συνέχεια του Χιτικούλη, αυτό θα το κάνουμε με αξιολόγηση, mm -hmm. γιατί ένα Βρετανικό πανεπιστήμιο έχει δώσει μια φόρμουλα mm -hmm. του πώ θα γίνει η αξιολόγηση σωστά και θα πάμε, θα ανατρέξουμε, λέει, 10 χρόνια πίσω να δούμε τη ζωή του κάθε δημοσίου υπαλλήλου, την επαγγελματική ζωή, να δούμε αν έχει πικράνει κάποιου, αν πήγαινε στη δουλειά, αν δεν πήγαινε. Ποιο θα τα κάνει αυτά, το ελληνικό δημοσίο. Από του ίδιου του δημοσίου παλιού. Όχι, πάμε να στο ξεπεράσουμε αυτό που ασφάλουμε, πού βρίσκουν όλοι το κινητό του λεβέντη. Και του θέλουν. Και του θέλουν, τον παίρνουν τηλέφωνα, άμα οι πρέσβες, θες, τηλέφωνο, η πρέση ήταν εσύ στο εξωτερικό και θέσει κάποιο σοβαρό από αυτό τον τόπο. Ποιο θα βρει να του πει καν. Γουκλά σοβαρό αυτό τον τόπο και σου χρειάζε στο πρώτο. Κανονικά. Βασίλισ, λεβέτε σε δέκα εκδοχέ. Είσαι εσύ, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και θε να βοηθήσει για το δημόσιο. Πού θα το πει. Καλά ναι. Στον αρμόδιο Υπουργό, στο σκουλέ τη, γερο Στο Βούτζι, τον πρόεδρο τη πού θα το πει. Ενώ στο Λεβέντι θα σε ακούσει το λες, καταρχήν. Ο Λεβέντι είναι πρόθυμο να ακούσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στη ζωή να ακούσει είναι πολύ σημαντικό. Ακούει και μετά θα βγει να τα πει κιόλας. Είναι πολύ χρήσιμο. Τα λέει. λέει. Χαρτίγη Καλαμάρη, αλλαγό, όπω μπορείτε. Τι μα κάναν το μνημόνιο. Τι μα κάναν. Το τρίτο μνημόνιο. <laughs> μα στο κολονοσκόπη. Τι μα κάναν. Μπράβο. Επευλήθη. Επευλήθη. Όπως Ό,τι και να έρθει, εσεί θα το ψηφίσετε. Ό,τι φέρει η κυβέρνηση. Θα το εμπιστευτείτε με κλειστά μάτια να το ψηφίσετε. Εμπιστεύομαι την κυβέρνηση. Εφόσον η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα το ψήφιζε και η ίδια, θα το ψηφίσουμε και οι βουλευτέ. Αλλά ακόμα είναι σενάρια αυτά. Ε, δεν δε νομίζω δε... ότι θα φέρει κάποιο κάτι που δεν το πιστεύει, δεν μπορεί να το υποστηρίξει ω ένα βαθμό. Εντάξει, φέρατε και το μνημόνιο το οποίο δεν θέλατε να φέρετε και δεν μπορούσατε να το υποστηρίξετε, αλλά όπω Επευλήθη το μνημόνιο. Ναι. Δεν το έφεραν αυτή προ ψήφισε. Επεύθη. Όπω πήγα και το χέρι και του βάλανε να υπογράψουν. Ναι, δεν Α. ήθελε. Δεν τότε που πήγαιναν τα χέρια και δεν και πήγα ένα χέρια όρο το τα πιάνει και τα, τα πήγε εκεί στο χαρτί και βάλαν την υπογραφή. Σε θερμανού το καλοκαίρι θα βλέπουμε. βλέπουμε. Πώ δέχεται η υπεύθυνη ηγεσία του τόπου που τι επιβάλλουν οι διάφοροι κάτι. Ξεφησμένη. κότα; Κώτα. Μ, Τίποτα. Το λες. Ναι, το λε. Πώ αν έρχονται, Και να είναι όλα αυτά, και παρόλα αυτά να βγαίνουν και να κομπάζουν ότι έρχεται η ανάπτυξη και κάνουν διάφορα. Μήπω ελπίζουν ότι θα επιβληθεί και η ανάπτυξη. Ναι. Για είναι, <laughs> σε... είναι το επόμενο σχέδιο. Θα μα επιβάλλουν έχουμε. ανάπτυξη για να αναπτύξουμε πάλι Αν το επιβάλλονται... επόμενο πρόγραμμα μετά από λίγα χρόνια. Αν επιβάλλονται όλα από κάπου, γιατί να του έχουμε, Α επιβληθούν από πάνω ή από αλλού ή δεν ξέρω εγώ από πού, για να εφαρμοστούν από τον κόσμο. Ποιο είναι ο ρόλο του να λένε εμεί δεν θα καφέρουμε κάτι, αλλά τελικά αν του το επιβάλλουν. Και γιατί δεν μα λέγανε το Γενάρη του 15 δεν θα έρθει μνημόνιο, θα σκίσουμε το μνημόνιο. Εκτό εάν μα επιβληθεί. Π.χ. για να ξέρει ναι. και ο κόρη, ήταν πιο τίμιο, ναι, ό, όντως, θα, θα, θα α πούμε. Ναι, όντω θα μπορούσε να κυκλοφορήσει. Από το τώρα. Γενάρη. Ναι. Το Σεπτέμβρη ξέραν τώρα. Όχι, λέει, να και το Σεπτέμβρη και δεν κόσμος. είπε μα επιβάλλαν το ό, μνημόνιο. Όχι, δεν μα επιβάλλαν να ξέραμε ότι έχουμε μνημόνιο. Του θέλουμε. Με, με μνημόνιο του θέλουμε. Δεν... Δηλαδή αριστερά δοκιμάσαμε να δοκιμάσουμε και αριστερά με μνημόνιο. Δηλαδή η αριστερά δοκ Ε... Ότι ήταν μονόδρομο να επιβληθεί έχεις, το μνημόνιο. Σκέψη. Ε, όχι. Έχει βρώμικη σκέψη. Ναι. Συχαμένο. Έχω βρώμικη σκέψη εγώ και δεν έχουν όλοι αυτοί. Λοιπόν. Εδώ είναι η ελληνοφρένεια. Τι έχει να μα πει κάτι. Όχι. Η ελληνοφρένεια τη Πέμπτη. Ναι. Όπω κάθε Πέμπτη. Μπράβο. Έτσι και εδώ. Το ξέρω. Είμαστε και οι δύο πανεπιστημίων. Το ίδιο, το ίδιο ε, και οι δύο πανεπιστημίων. Μα το, το, το ξέρω, ναι, αλλά για να σα βοηθήσω. Έχει μια συγκέντρωση το βράδυ να κάνω μια αναφορά στη Νέα Φιλαδέλφια. Νέα! Κάπου στην Δεκελεία, το έχει τραγουδίσει Άχ, και αυτό. Αχ που κατά τη κυβίση να την αναδιευθύνει, τα Λοεβέρα. Μωρή άνα. Μορτή κατάτια αυτή. Ξεκινάει σήμερα το, στο έψιλον του Star Academy. Όχι, το πήγαν <laughs> αύριο. <laughs> αύριο το πρωί. Γιατί είναι οι Survivor. Και αν πάει αύριο και το Survivor θα ξεκινήσει ποτέ. Στην υγεία μα απέναντι η Star Academy. Και αν βάλει Survivor και το Σάββατο. Μισή μέρα. Γιατί βλέπω κάτι πανώ στους δρόμου που λέει Star Academy έχει τη Βίση τον Κοστόπουλο και τον. Το, καρβέλα. Τον Καρβέλα, τι ξέχασα τον τι Καρβέλα Ξεχνάω τους θεσμούς ε. Και λέει πέμπτη 16 Το Μαρτιν. ξέρω ναι αλλά είδα τώρα στα social media Ναι ναι, ναι, ότι είναι ναι 17 λογικό Το ξέρω με το που ανακοίνωσε ο Sky ότι βάζει Και πέμπτη, επιτέλου αποκτούν νόημα και οι πέμπτε. Τουλάχιστον έχουμε Τι ήταν να έχουμε κατά νου το κενό. Άντε, μας αφήνει να παρασκευαστούμε να βγούμε, αν θέλουμε. Ε, ναι, αλλά δεν. Okay. Βλέπω εκεί στο Σκάι θα το βάλουν 24 ώρε ω το 24ωρο. Τι να κάνουν και αυτοί. Με τα ίδια λαμπρά νούμερα. 56, δεν πώ έκανε χθε. 50. 60, 59. 59, 59, 59. <laughs> 59. Ούτε καν 60. Ε, δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά Δεν καλά. Έκανε μόνο 59. Να δεις. Και από πορτοσάλτε και μπάμπι όλη μέρα λίγο. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Α δούμε το Χαταμπάκη. Τον Αγγελόπουλο. Ναι, τον Αγγελόπουλο. Ναι, τον Κίκοφε, τον βλέπουν κιόλα. Εντάξει. Λοιπόν. Έτσι κι, κι αλλιώ στην γραμμή είναι. Έ, ένα κρουασάν. Είναι στα όνειρα του Σκάι. Ένα κρουασάν για να μοιραστεί το διεκάτο 15 μέρε. Αγώνα για να πιάτο μουσακά. Για να παστέλνε. Είναι συνεπίσω Σκάι. Οπότε δίνει και μια πρόγευση του τι θα γίνεται. Σιγά, σιγά. Να στηθούν παντού survivors σε κάθε δρόμο. Θα αγωνίζεσαι για το πιάτο μουσακά. Δεν θα το παίρνει έτσι. Όχι, πιο πιάτο. Θα αγωνίζεσαι για το ποιο θα πάει στον κάδο σκουπιδιών. Όχι, Όχι κύριο, κύριο ποιο θέλει τόσο, πάει. Δεν τόσο είναι τόσο... για, για σκάι, είναι <laughs> η ζωή. Ναι. Εκεί η ζωή είναι. Γιατί ονειρεύεται και ο σκάι. Λοιπόν, λοιπόν πε την ανακοίνωση για τη Νέα Φιλαδέλφια. Τι έχουν για το γήπεδο εκεί. Έχουν διάφορα γίνονται στη Νέα Φιλαδέλφια εδώ και χρόνια. Και διαβάζουν μια ανακοίνωση τη Λαϊκή Συνέλευση Νέα Φιλαδέλφια και Νέα Καλκιδόνα. Όχι όλοι, είναι τεράστια. Και αυτό που γράφουν, κοίτα εδώ λέξει. Ναι. Ε, να Λιγότερα κείμενα, παιδιά. Όλα μπορούν να υποθούν με 50 λέξει. Δεν διαβάζει ο κόσμο πια. Αν πάει περιπτώσει, θα κάνω εγώ μια μικρή. Για εμά, ω Λαϊκή Συνέλευση, το πρόβλημα σε αυτή τη φάση έχει να κάνει με το καθεστώ τρομοκρατία που προσπαθούν να μα εμπεδώσουν τέτοιε ομάδε οπαδών σε εισαγωγικά. Γιατί κάνουν διάφορα εκεί οι οπαδοί, υποτίθεται. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια συντονισμένη κατευθυνόμενη προσπάθεια περιορισμού και φήμωση οποιαδήποτε διαφορετική φωνή σε σχέση με το γήπεδο. Απειλείται η ασφάλεια ζωής των ανθρώπων αυτής της πόλης συνολικά. Οι πρακτικές αυτού του κόσμου υποκρύπτουν μια φασίζου σωνοτροπία και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχουνε συγκέντρωση στο σταθμού Ισάπ στα Άνω Πατήσια, 5η 16 Τρίτου, στις 6 το απόγευμα, με στόχο πορεία προς τη Νέα Φιλαδέλφια, με τον κοινωνικό πολιτικό χώρο Στρούγκα και άλλες συλλογικότητε Και δεύτερη δράση Ανοιχτή σύσκεψη εκδήλωση την 5 η 23 Μαρτίου στι 19 το απόγευμα, 7 η ώρα το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Νέα Φιλανδέλφια για συζήτηση και επόμενε δράσει. Όπω λέει εδώ η ανακοίνωση. Αυτά συμβαίνουν εκεί. Έχουν μια αξία. Είναι ένα θέμα κομβικό το γήπεδο. Ναι, το θέλει πολλοί κόσμο να γίνει. Πέραν το ότι θέλει πολλοί κόσμο, εμπόριο είναι ένα θα θέμα Θα πάρει πολλή περιοχή. Δηλαδή από τότε που γκρεμίσαν το γήπεδο οι φίλοι του Σαμαρά τότε. Η Τίγρη και η Λυπή. έπρεπε ε, να γίνει κάτι με έπρεπε, Ναι, μα ή δεν έγινε. Δεν έγινε. έγινε. τα ε, Το τι, τι κλείσιμο έγινε πάνω στη Δεκελία από μαγαζιά και αυτά. Ε, θα ανασάνει πολύ η περιοχή λοιπόν αν γίνει το γήπεδο εκεί πέρα. Θα ανασάνει... Που πρέπει να γίνει περίμενε, εκεί Περίμενε. περίμενε. περίμενε. Περιοχή... Δεν θα είναι γήπεδο. Αμα ήταν γήπεδο, <Ρίπεδο>, ναι. Θα εμπόρη... Αν γίνει Μολ, είναι άλλο θέμα. Και Μολ. Εδώ μιλάμε για μονακό. <Ρίως> Το μονακό θα γίνει εκεί, γιατί δεν είναι μόνο του. <Ρίως> ναι, ναι, όχι. Ποτέ θα... δεν γίνεται ένα γήπεδο. Αυτ ε, αυτό Κάποτε θα γίνει για να κρατήσει λοιπόν την πυριακή αυτό, Γιατί αυτός αυτός αυτός όλοι θα, θα πηγαίνουν στο Μολ ΑΕΚ. Ε, κάποτε τα γήπεδα και ειδικά τη και συνεφορά, Τι ωραία γήπεδα που ήταν το μεταξύμα, Τσέμα, Πολύ ωραία γήπεδα. Αν και το ζωολογικό κήπο δίπλα, μόνο πολύ ήταν πολύ ωραία Από ένα σχολείο και μετά όλα αυτά είναι εμπόριο πρώτα, κέρδο και μετά σε δεύτερο πλάνο επίπεδο, αν θα είναι αθλητισμό, αν θα είναι μαζικό αθλητισμό. Αλλά θα είναι μια τεράστια επιχείρηση. Σε δημόσιο, γηπεδάκι, χώρο, σε δημόσιο και χώρο και πολύ πιθανό με δημόσια χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Που θα το εκμεταλλεύεται όμω ένα Αυτό δεν το λέει σωστό. Γίνεται παντού στον κόσμο. Αυτή είναι η ιδιωτικοποίηση, αυτέ είναι οι επενδύσει, αυτή είναι η τάση τη οικονομία και τη κοινωνία. Αλλά δεν είναι σωστό. Ε, κάποιοι αντιδρούν σε αυτό. Δεν λέω πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Α του δώσουμε λόγο και α υπάρχουν και α αντιδρούν. Γιατί ξέρω, μαθαίνω ότι γίνονται αποκλεισμένε καταλήψει. Η Στρούγκα και η Λαϊκή Συνέλευση δεν του αφήνουν. Υπάρχει ένα κλίμα πολύ εχθρικό και πολύ τεταμένο. Και όντω λειτουργεί παράξενα. Αυτά το απόγευμα και την άλλη πέμπτη. Τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Αφήστε κύριε κιλιά Θα βγάλετε τελία, την επόμενη φωτογραφία σε, σε λίγο. Α, α, α, α, τι είναι λοιπόν. Θα βγάλετε την επόμενη φωτογραφία α, λέω σε λίγο. Χαροπάτα, χέρια, Εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε για, σοβαρά. Ακριβώ σε όλο το κράτο, Για οποία φωτογραφία για το δημοσίευμα το οποίο δείχνο. Δυστυχώ. Και λυπάμαι που το λέω, ο κ. Τσανακόμπλος ανάλευε την, α, να, να διεκπαιρώσει το ρόλο του επίσημου ψεύτη της η Μελίσσα με τα Μελισσοπούλα και με τα Πεδοπούλα και με τα Πεδοπούλα. Γιατί δεν να πω Αλλά εγώ σα να αυτό που θέλω. Δεν είναι κακό ότι λέτε Ναι, Θα σα θερμά να μην εκνευρίζεστε Να είστε ψύχρεμος και να μην Τι θα τώρα, ακούσει ο ελληνικός λάδος Πρέπει τώρα, να κ. ακούσει ψάξε, θα το Είναι μια ειλικρινής λοιπόν, ερώτηση, είναι... ερώτηση Και περιμένω μια ειλικρινής απάντηση Θα σας απαντήσω χωρίς να σχολιάσω τη γραμματική σας Λοιπόν, Λέξτε, η... να, σας πω κάτι. λοιπόν, λοιπόν να λείπουν οι η... ειρωνίες η... η... Εντάξει κυρίες οι κυρίες Ολοκληρώθηκαν και οι εκλογέ ομαλά στην Ολλανδία. Ομαλά, ομαλά. ομαλά βεβαίω. Έχασε ομαλά. Ο... Και κέρδισε και ο άλλο. Κέρδισε ο άλλος, ο οποίο όμω υιοθετεί την ατζέντα του Ολλανδού. Ναι, ναι. Οπότε αυτό είναι το θέμα. παίρνει μια παράταση και θα έρθει την επόμενη φορά. Η Ευρώπη τη ευμάρεια, έτσι όπω την ξέραμε, έχει τελειώσει. Έχει πεθάνει και αρχίζει η Ευρώπη τη περιπέτεια. Μπορεί να παίρνει μικρό ανάσε στον επιθανάτιο ρόγχο τη Ευρώπη τη ευμάρεια. Είμαστε έτσι κι αλλιώ. Και τα συμπτώματα σε βάθο χρόνου δεν θα αργήσουν να φανούν. Μάλλον τα συμπτώματα έχουν φανεί. Δεν θα αργήσουν να φανούν και τα υπόλοιπα. Μιλάει ο Κυριάκο Μητσοτάκη στην. Ως. Ναι, ναι, τώρα στην Εν... κοινοβουλευτική Βάλε. ομάδα. Και οφείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να συνδεθούμε δια τρία-τέσσερα λεπτά με αυτόν. Εκτιμένα δεν είναι ποτέ αυτονόητα. Τα υπερασπιζόμαστε. Και δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση τη χώρα να πάει στην άκρη. ίσα ίσα, εμεί θα την ξαναπάμε στο κέντρο. Παραλάβαμε. Από την προηγούμενη γενιά, μια Ευρώπη, μια χώρα με ισχυρή ευρωπαϊκή παρακαταθήκη. Δεν θα παραδώσουμε μια Ελλάδα που θα είναι μόνο κατόνομα Ευρωπαϊκή χώρα. Δεν είμαστε ευρωπαϊστέ από μόδα. Είμαστε με την ευρωπαϊκή ιδέα, είμαστε με την ενομένη Ευρώπη, γιατί αυτό είναι το ρεαλιστικό συμφέρον της Ελλάδο. Είμαστε με μια δημοκρατική Ευρώπη της ανάπτυξης, της αλληλεγγύης, του μέτρου της υπευθυνότητα και της λογικής. Αλλά κυρίως, κυρίως είμαστε με μια Ευρώπη η οποία παρέχει ασφάλεια σε έναν κόσμο εντυνόμενης αβεβαιότητας, κρίσεων και πολύμορφων απειλών. Και θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να ακολουθήσουμε την Ευρώπη στις νέες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά της. Ως πρωταγωνιστές όμως και όχι ως ουραγή. Και αν κάποιος αμφισβητεί ότι αυτή η πολιτική επιλογή είναι προ το μακροπρόθεσμο εθνικών συμφέρον, αρκεί να ρίξει μία ματιά στην ταραγμένη γειτονιά μας. Δεν είμαστε ούτε Λουξεμβούργο, ούτε Δανία. Είμαστε υποχρεωμένοι από τη γεωγραφική μας θέση να ζούμε με γείτονες οι οποίοι δυστυχώς συχνά είναι απρόβλεπτοι και των οποίων οι κεντρικές γεωπολιτικές στοχεύσεις συχνά δεν είναι δεδομένες. Σας το είπα ήδη. Στα εξωτερικά θέματα η Ελλάδα πληρώνει και εκεί δυστυχώς την επιπρολαιότητα και την ανεπάρκεια αυτών που κυβερνούν από το 2015. Μετά από μία δεκαπενταετία, σχεδόν αιτία ελληνοτουρκικής προσέγγισης και πολιτικής μια πολιτική που υπερετήθηκε συστηματικά από διεδοχικές κυβερνήσεις δυστυχώς η ένταση έχει επανέλθει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν θα κουραστούμε να το λέμε η Ελλάδα σέβεται τις αρχές του διεθνούς δικαίου και επινδιώκει πάντα σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία και α μην έχει κανεί αμφιβολία και για την ενότητα των Ελλήνων αλλά και για την αποφασιστικότητά μας για την υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων. Όλα αυτά όμως, όλα αυτά όμως θέλουν σοβαρότητα, θέλουν υφαλιότητα, θέλουν ψυχραιμία. Στα εθνικά θέματα δεν επιτρέπεται ελαφρότητα και τα εθνικά θέματα δεν σηκώνουν ψευτοπαλλικαρισμούς. Να το πω κι αλλιώς, τα εθνικά μας θέματα θέλουν τόλμη και αρετή αλλά κυρίως αίσθημα ευθύνη. Τις τελευταίες εβδομάδες... Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα, από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, μια μικρή γεύση για τα εθνικά θέματα, για τη σοβαρότητα, ό,τι καλύτερο δηλαδή. Ο Κυριάκος, κυρίως, σούμα... το λέει αυτό, αυτό είναι το ωραίο. Ο Κυριάκος να λέει ότι θέλει σοβαρότητα Εντάξει, και... και εθνικά θέματα ο και, ο και... Για οτιδήποτε. Και, καλά, νυφάλιο δεν το είναι, νυφάλιο είναι. Περισσότερα και τι ακριβώ υπόθηκε, αν βγήκαν ειδήσει στο μαγαζίνο που ξεκινάει στι δύο Βλέπω και το Σαμαρά εκεί κάθεται στην, στα ορεινά. Πάντα οι πρωθυπουργοί κάθονται πάντα στα ορεινά και παρακολουθεί. Τον καραμαλή δεν είναι χωρί. Θα δούμε, δει. θα είναι παραπέρα ο καραμαλή. αξία να βλέπει και τον καραμαλή, αυτό δεν τον ακού. Είναι το πρόσωπο χωρί φωνή ο καραμαλή. Να βλέπουν πώ γερνάει τουλάχιστον. Δηλαδή, σιγά. αν μιλήσει ο καραμαλή μετά από 10 χρόνια και ακούσουμε τη φωνή του, θα έχει γεράσει κατά 10 χρόνια, δεν θα είναι ένα σοκ. Μα και τώρα Τι που τον είδαμε 10 χρόνια και... μετά δεν είχαν πάθει στην αρχή. Ο, οπτικά τον βλέπουμε στη Βουλή εκεί εμφανίζεται, ε, εντάξει, και εμφανίζεται. Λίγο παπαράτσι, λίγο από εδώ από εκεί τον. Γιατί δεν κάθεται σπίτι, κάνει και μια ζωή άλφα. Φωνή, α... Α... φωνή δεν ακούμε. Από τότε ήταν μεγάλο παπαράτσι. Ναι, Έλα, χαρικλίν. Φωνή δεν ακούμε. Ε, από τον κόσο να τον κόσο να κάνω. σε λίγο γι' αυτό. Ε, δεν είναι χαρικλήν γι' αυτό και δεν είναι σε λίγο ah. έκπληξη. Ah. <laughs> λοιπόν, ε, όλο αυτό που έγινε χτες με τον Άδωνη με τη βόμβα στο βιβλιοπωλείο, τώρα και της κηφισιάς. Ανέβηκαν οι άλλοι πάνω, έψαξαν, δεν ξέρω αυτοί που έριξαν την, το, το μηχανισμό εκεί που έβαλαν, δεν ξέρω αν ξανά αν και η κηφισιά, αλλά <laughs> ανέβηκαν για άλλη μια φορά, τη 17η αν δεν κάνω λάθο. Έτσι... Σε αυτό 17 γενικό στα βιβλιοπωλεία σε αυτό, του. στα αυτό. αυτό, νομίζω πρέπει να ήταν και πρώτη φορά, δεν, αν δεν, δεν, δεν κάνω είναι. λάθος. Είναι... Έχουμε πάει και εμείς για γύρισμα εκεί κάπου. Έχουμε πάει για γύρισμα, ναι. ναι. ναι. Εδώ παραπάνω είναι όπως ανέβαινε στην Κυφισία, σε αριστερά. Ε, για αυτούς που έχουν μάθει ότι είναι μια μεγάλη κουβέντα τώρα, τι είναι προοδευτικό, τι είναι οπισθοδρομικό, τι είναι συντηρητικό, Και αν πρέπει με αυτόν που διαφωνεί. Και τι αλλάζει με βαρελότητα επίση. Και τι αλλάζει με βαρελότητα, και αν πρέπει με αυτόν που διαφωνεί. Και βόμβε. Μπορεί να αλλάξει, δεν ξέρει τι. Μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει να κάνει μια ανθρώπινη ζωή. Δεν είναι και εύκολα όλα. Δεν είναι βαρελότητα απλά. Αυτό ήθελα να πω. Ε, σίγουρα δεν αλλάζει έτσι μια κατάσταση. Και αν πρέπει με αυτόν που διαφωνεί να τον σκοτώνει. Αν αυτό έχει μια αξία δηλαδή. Ε, δεν ξέρω τι, που μπορεί να οδηγήσει αυτό και ποια η διαφορά. Μια ακραία πλευρά που τα λέει αυτά και τα κάνει, με την άλλη πλευρά που δηλώνει ότι είναι και προοδευτική. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται και έχει αποφασίσει ο ελληνικό λαό νομίζω με όλα αυτά. Αλλά αυτέ οι μειοψηφίε μπορούν να καθορίσουν πολλέ φορέ καταστάσει. Εν πάση περιπτώσει, μετά από τον απόϊχο αυτή. Του... Μα δεν σιγά-μιν, δεν κάλυπτε το φίλο των Άδωνη. Αυτό <laughs> <Το> κατάλαβα. <laughs> <βασικό> Αν συνεργάτη εκπομπή. Θα το έλεγα για οποιοδήποτε φίλο μου και εχθρό μου αυτό. Mm. Θα το έλεγα για τον οποιονδήποτε. Δεν είμαι αυτή τη άποψη ότι λύνονται οι διαφορέ σε αυτή τη φάση που είναι η κοινωνία και η κατάσταση έτσι. Δεν λύνονται. Δηλαδή, με όποιον διαφωνεί, επειδή έχει εφαρμόσει μόνο τι θα τον σκοτώνουμε, Ποιο θα το αποφασίζει αυτό, Τι είναι θα τα συζητήσουμε πάλι. Αυτά υποτίθεται ότι έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα και συνέβαιναν αυτά κάποτε. Ε, θα σου πει κάποιο αυτά... το ίδιο, θα έλεγε για μια φορτιά στα γραφεία τη Αυγή, α πούμε. Ε, ε, για ναι. Να ναι, το ίδιο α. θα έλεγα. Το ίδιο θα έλεγα για τον εξή λόγο ότι δεν είναι. Μα τι είναι αυτό. Θα... Με τον Κασιδιάρη, εγώ διαφωνώ. Αντί να του σκοτώσω. Είναι δυνατόν. Δεν, δεν... δεν θέλω να μην υπάρχει ο, ο... Χί κασιδιάρης ή οποιοδήποτε. Θέλω οι απόψει αυτέ να είναι μειοψηφία στην κοινωνία. Η κοινωνία να γυρίζει την πλάτη με ωραίο τρόπο, με έξυπνο τρόπο, με ευρηματικό τρόπο. Να μην καταφεύγει εκεί. Να μην υπάρχουν οι κοινωνικέ και οικονομικέ συνθήκε να οδηγούν το μυαλό κάποιου να πάει στην ακραία λύση. Ρεφόρνισε, σύντροφε, ρεφόρνισε. Ναι, ναι, ναι ρε, δεν ξέρω τι έκανα, αλλά δεν είναι. Δεν, δεν δε λύνει. σα-ίσα. Δημιουργεί φοβερά άλοθη. Κάνει ήρωα τον άδονη σε αυτή την πλευρά. Κάνει ήρωα τον άλλον αν του κάψει γραφεία ή οτιδήποτε. Και θολώνει και το, το σκεπτικό των ανθρώπων. Θολώνει το σκεπτικό των ανθρώπων. Δεν μπορεί να καθαρίσει κάποιο τι γίνεται με όλα αυτά. Σε αυτή τη φάση ε, είναι ωραίοι οι διάλογοι. Τα επιχειρήματα, έντονοι διάλογοι. Ζήμωση, πώ το λέμε, ανταλλαγή απόψεων, διαξηφισμοί, πλάκκομα λεκτικό. Όλα τα άλλα είναι, νομίζω, δεν οδηγούν κάπου σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν φάσει στην ιστορία τη ανθρωπότητα που η βία έρχεται. Έρχεται και δίνει λύση ή δεν δίνει λύση. Νομίζει ότι θα δώσει λύση. Εδώ δεν είμαστε ακόμη σε αυτή τη φάση. Γιατί επειδή πάει να εξελιχθεί όλο σε βία, υπάρχει ένα θέμα σημαντικό. Έχουμε έκτακτη επικαιρότητα, νομίζω. Παριτήθηκε ο Κιμούλη, λέει. Από το Γιάννη. Δεν, δεν ξέρω, τώρα το, το, το βλέπω. Δεν άκουσα τη στο γράφη, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Δεν το ξέρω. Αυτό μπω, είναι θα γίνει ο πολιτισμό. Ο δημοσιογράφος Αποστόλης Παρμπαγιάννη το βλέπει μήνυμα Κροατή. Και λέει: Θα μπω αμέσω στο Twitter να ελέγξω αν είναι, <laughs> αν είναι αληθινό. Για Δέχομαι το Twitter. Θα πάρω το τηλέφωνο. Κυρία Πηγή μου. Μέχρι τότε λοιπόν στον βόμβα στα του Α, όχι, κάτι άλλο θα το πούμε yeah. Λοιπόν, να το πούμε εδώ Μόλις την έφερε mm. ε Την έχουμε τη Μαρία. Α, την έχουμε στη γραμμή, περίμενε. Έχουμε κάτι έχει συμβεί στο Παρίσι. Μαρία δεν αξιά. Πάμε κατευθείαν να μα πει τι έχει γίνει. Έλα Μαρία. Ναι, καλό μεσημέρι. Κάτι πολύ σοβαρό έχει συμβεί. Ε, συνέβη συγκεκριμένα πριν πολύ λίγη ώρα. Ένα άνθρωπο λοιπόν τραυματίστηκε στο Παρίσι, από έκρηξη που σημειώθηκε αφού άνοιξε έναν φάκελο στα γραφεία του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου ε, και αυτό το μετέδωσε πριν από λίγο το τηλεοπτικό δίκτυο ΜΕ. Να σα πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση τη αστυνομία. Τα γραφεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και της Παγκόσμια Τράπεζας ε, σύμφωνα με αστυνομικέ πηγές. Mm -hmm. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία. Έγινε μόλι τώρα το γεγονό, μεταδώθηκε κατευθείαν και είναι την επόμενη μέρα με το φάκελο στο Σόιμπλε. Μπορεί κάποιο να το συνδυάσει. Ναι. Από πού ήρθε ο φάκελο, δεν ξέρουμε, Μαρία. Αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά μόλι αν γίνει γνωστό, οτιδήποτε mm -hmm. γίνει γνωστό, θα είμαστε σε επαφή και θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Ούτε για την κατάσταση του ανθρώπου, του υπαλλήλου εκεί, του συνεργάτη, τι ήταν. Δεν είχαμε καμία πληροφορία. Τίποτα, Τίποτα για την ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά συμβαίνουν καλά. στο Παρίσι, Μαρία Δέναξα. Ε, μόλις συνέβη, στα γραφεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όπως ακούσατε, τηλεοπτικό δίκτυο το μεταδίδει και το αμέσως το μάθαμε και εδώ Πάντως, στην Αθήνα Πάντως όση αθήνε. ώρα μιλάει ο Κυριάκο δεν έχω δει πλάνο τον Άδωνη ε, Όχι στην στην να το Κάπου θα είναι κάτω Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Τι. Ούτε για άλλο θύ Δεν ξέρω, γίνεται στο Παρίσι <laughs> αυτά Τον Άδωνη εκεί δεν τον έβλεπω Ο Άδωνης θα έχει με το Σόιμπλε Δεν δε δε τάχει, δε δε δε τάχει. Και ξέρει γιατί τάχει με το Σόιμπλε. Να το χαλαρώσουμε τάχει πολύ. Τάχει εννοούμε τα, τα νεύρα. Τάχει τα νεύρα. Επειδή ο Κυριάκο αγαπάει πολύ το Σόιμπλε. Και ζηλεύει. Ναι, μπράβο. Α, αυτό είναι Μα και το του αγαπάει πολύ ο Κυριάκο. Ε, λοιπόν. Ε, <laughs> δεν ξέρει αυτό. Δε δε τι έγινε στο Παρίσι. Τι έχει γίνει. Διαφημίσει. Και του είχε πάρει και έξι μηνών τον Κυριάκο του στο Παρίσι. αυτό το Παρίσι. Όλα μπλεπον Στα μυαλά των Ελλήνων μπορούν όλα αυτά να γίνουν ένα. Ναι, είναι σοβαρό. Ε, είναι αληθινό. Πιο από όλα. <laughs> Για τον Κιμούλη. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Το το ε, το... Δεν το είδα στο Twitter, εγώ το είδα σε... Α, Δεν είναι τότε, Ως, περι... όχι, όχι. Σε δεν όχι. είναι το Twitter, άμα δεν ναι. είναι το Twitter. δεν είναι. Uh. Ε, uh. Να Τι το. στείμα, είναι εσύ. στο το έγκυρο. Δηλαδή να το Αυτό βλέπουμε στο κάτω-κάτω. Αν έκτακτο, εκεί να βγει. Πόσο σχολιάζει την παρέτηση από το ο <laughs> καταγγέλνοντας μάλλον τον διευθύνοντα σύμβουλο τοποθετημένο και από το Υπουργείο Οικονομικών αυτό καταγγέλει Ναι. Και τι παγκοσμιοποιητικέ του, τι εσωκομματικέ διαδικασίε που γίνεται για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου, ε, Και κέλη. όχι μαγειρέματα τώρα και εκεί, και εκεί μαγειρέματα. Δεν ξέρω. Αυτά λέω και η μία πλευρά, δεν ξέρουμε την άλλη πλευρά. Να βγει να το Υπουργείο Οικονομία, Οικονομικών, ποιο τον έβαλε. Ναι, ε, να μα πει. Να, μας πει. Ναι, να δεν το. είναι έτσι, κύριο Κιμούλη, ψεύδω. Ελά, δεν έχουμε πολλού στρατευμένου αριστερού καλλιτέχνε. Μισό λετάκι, και Δεν θα βάλουμε εκεί. Με την παρέτηση πάνε επειδή τον χάνουμε και από την επίδαυρο το καλοκαίρι. Μην αλλάξει το πρόγραμμα τώρα. Δεν ξέρω να προλαβαίνουν, τι θα βάλουν εκεί. Έλεος, δεν είναι τόσοι οι ΣΥΡΙΖΕΗ που μπορούν να ανεβάσουν παραστάσει. Α, κάνει λάθο. Λέξεις Τσίπρας, Δημήτρη ναι, Τζανακόπουλος, Πανοσκουρλέτης, όλο κάτι γενοβασίδι. Δεν έχουν βασίδι. εμπειρία αυτή, είναι 153 σκητζίδες. που ψηφίζουν. Θες κάποιον να σε σκηνοθετήσει καλύτερα. Σκητζίδες, συνέχεις δίκιο. Είναι, είναι. Άλλα με τον κα Έχω ένα μείγμα εδώ ακροατού. Που λέει: Καλησπέρα, παιδιά. Ζω για το τρολάρισμα της τηλεοπτική ελληνοφρένεια με τη φωτό που κράταγε ο Κικίλια. Δεν χρειάζεται να βάζετε τα δικά σα χέρια. Τα έκανε από μόνο του Θεός Θεό. Λοιπόν, θα τον απογοητεύσουμε το φίλο. Ναι. Δεν θα το τρολάρουμε, δεν θα το παίξουμε. Γιατί για τον εξή απλό λόγο, γιατί ο Αντένα έχει στείλει ένα απαγορευτικό σε όλα τα κανάλια, που απαγορεύει να παίζουν πλάνα του από οποιαδήποτε εκπομπή. Ε, και πώ θα τα παίξει μόνο με αμοιβή, Αν νομίζω ότι είχε 2000 ευρώ το ναι, λεπτό. Ναι, ναι, ε, οπότε δεν θα δώσουμε 2000 ευρώ το λεπτό στον Αντένα για να παίξουμε τον Κικίλια. Συνεχίζει Είδατε τηλενοφρένια live από το δελτίο του Αντένα. Ωραίο, ήταν. Κικίλια. Ωραίο, ήταν. Ωραίο Ναι. Αξιολόγο. Οπότε θα απογοητεύσουμε το κοινό σε αυτό το κομμάτι. Δεν πειράζει. Με αφορμή λοιπόν τα χθεσινά που γίνανε στο βιβλιοπολείο του Αδώνηδο, βγαίνει ο αδερφό το απόγευμα. Τι είπε για σου εμείς συνεχίζουμε, εμείς είμαστε πάντα εδώ, εμείς ποτέ δεν θα πάψουμε να είμαστε εδώ και γαλλοχουθύχουμε τις νέες γενιές έτσι ώστε να νιώθουν τον έρωτα για την Ελλάδα, για την ελληνική ιδέα Και όταν διαποτίζεσαι με αυτό το όραμα, δεν μπορεί παρά κάθε σου μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Άσχετα τι είναι αυτό που σου κάνει, τι είναι αυτό που σου συμβαίνει. Γιατί δεν έχουν τόση σημασία τα εξωτερικά γεγονότα. Σημασία έχει το πώς εσύ αισθάνεσαι μέσα. Σου. Όταν εσύ αισθάνεσαι γενναίο, δυνατός... Και αγωνιστή δεν είναι δυνατόν να σε ενοχλήσουν ή να σου κάνουν τίποτα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σε φθονούν. Γιατί μην γελιόμαστε. Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Άδων τον χτυπούν γιατί τον ζηλεύουν. Τον φθονούν. Ξέρετε γιατί τον φθονούν. Γιατί αυτό πέτυχε και αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί αυτό κατάφερε και αυτοί είναι άχρηστοι. Γι' αυτό τον φθονούν. <laughs> το να πάρει την εξουσία με τα ψέματα είναι εύκολο. Το να κρατήσει την εξουσία με την αλήθεια είναι δύσκολο. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουν Γι' αυτό μα Μα ζηλεύουν. Λογικό. Αυτόν. Έπρεπε κάποιο να τα Και λογικό και επόμενο. Έπρεπε κάποιο να τα πει. Αντικειμενικά μιλώντα, ο Λεωνίδα Γεωργιάδη για τον ναι. αδερφό του, ναι. Άδωνη Λέψη. Γεωργιάδη. Από πέρα από την αδέρφια έχει δίκιο εδώ. Τον ζηλεύουν για αυτό. που είπανα. Στέλνει ένα ακροάτη μήνυμα. Παιδιά με του ναζί δεν ανταλλάσσουμε απόψει, ούτε κάνουμε ιδεολογική αντιπαράθεση. Το λιγότερο του απομονών. Αλλιώ να τον καλέσετε και στην εκπομπή να ανταλάξετε επιχειρήματα. Σωστό. Δεν εννοούσα τον αν έλεγα ανταλλαγή επιχειρημάτων με ναζί, με φασιστικέ ιδέε. Όντου Σωστό. Εννοούσα ότι είμαστε ακόμη και πρέπει οι υπόλοιποι να διατηρήσουμε και να θέλουμε την ε, ε, αντιπαράθεση τη λεκτική και την ιδεολογική. Έχει μια αξία. Και να μην ισοπεδώνουμε και να μην χάσουν οι λέξη τα νοήματά τους και η λογική πάνω όλα, να επικρατήσει. Όχι με τους ναζί. Σωστό. Αυτό δεν... Ε... Δεν χωράει αμφιβολία. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που λέγαμε στην αρχή τη εκπομπής περί σοβαρού πολιτικού, ε, που λέγαμε για τον Λεβέντι, νομίζω, που λέγαμε ότι θα ψάξει ένα Άγγλο να βρει ένα σοβαρό πολιτικό στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, τον Γκούγκλαρ, ένα φίλο και μα έστειλε τη φωτογραφία. Πάτησε σοβαρό πολιτικό στο Google. Και του Πρώτο όνομα, Βασίλης Ζεβέντι. Α, ναι. Ποιο είναι το δεύτερο. Ποιο. Ε, το τρίτο. Ποιο. Λεβέντι. Το τέταρτο. Τι? Εγώ συμφωνώ. Κι εγώ. Μπράβο, είδε. Να το, το Google. Δεν μπορεί να μην ξέρει. Κάποιο έχει πατήσει σοβαρό, δίπλα πολλού αυτού, Πολλοί το πάτησαν και να τα αποτελέσματα. Βγήκαν μια χαρά. Σοβαρό είναι και ο κύριο Σαντοριό, δεν τον ξέρει. Είναι η φυτοκό που έρχω εκεί στην αυτιλία νησιωτική πολιτική. Αυτά ότι, ότι έχουμε νησιωτική πολιτική κομωδία όλο αυτό που του εξονδόν του νησιώτε. Που μόνοι του ζουν εκεί, χωρί Το, χωρίς το, ΦΠΑ. Υγίες, το, το ΦΠΑ. και ο ΦΠΑ. Χωρί νοσοκομεία, χωρί παιδεία, να μένεις στα νησιά και να θες να έρθει χωρί πλοία ή με πλοία που έχουν εισιτήρια. Τέλο πάντων, όλο αυτό το λένε νησιωτική πολιτική και νησιωτικότητα μάλιστα. Έχουν το θράσος να το λένε και έτσι. Βγαίνει λοιπόν ο Σαντορινιός και μιλάει για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ ή ένα κόμμα που είναι πρώτο θα φέρνει νομοθετήματα και μνημόνια εν προκειμένου. Και συμφωνίε που πρέπει να τι ψηφίσουν και οι υπόλοιποι, ώστε να μαζεύονται τα 180 όλα αυτό το παιχνιδάκι το επικοινωνιακό που κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέτρα για να ψηφιστούν, όποια είναι αυτά, χρειάζονται 151 ψήφου. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν το 2019. Το 2016 ψηφίσαμε. Μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονταν και άρχισαν να εφαρμόζονται το 2017, και κάποια που θα εφαρμοστούν το 2018. Τότε χρειαστήκαμε 180 ψηφούς για να χρειαστούμε τώρα. Δεν υπάρχει κανένα νόημα σε αυτό. Η κατάργηση των, των φορολογικών ελαφρύσεων Στα νησιά κάτω από 3.100 κατοίκου ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία το 2013, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και είχε ορίζοντα εφαρμογή την 1 η του 2016. Εάν στην πρόταση του κυρίου τότε χρειάστηκαν 180 ψηφί. Όχι, δεν χρειάζεται. Τότε, τότε φωνάζατε. Αλλά όμω εσεί πώ. Εμεί φωνάζαμε. Δεν μα δεσμεύει καμία συμφωνία. Στι συμφωνίε. Φωνάζαμε στι συμφωνίε, όχι στην εφαρμογή των μέτρων. Αυτό είναι το ωραίο ότι είχε μια διαφωνία ο ΣΥΡΙΖΑ και φώναζε για τι συμφωνίε. Όχι μετά για τα μέτρα που απορρέουν από αυτέ τι συμφωνίε. Είναι ωραία λογική. Όπω είπε ο Ιδάκη πριν μα επέβαλαν το μνημόνιο, εμεί δεν θέλαμε. Ούτε τώρα το θέλουμε, αλλά μα το έχουν επιβάλει. Αλλά το εφαρμόζουμε και κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Και φέρνουμε και συνέχεια του. Έτσι λοιπόν και ο Σαντωνινιό. Τι έχουν πάθει όλοι αυτοί. Του αρέσει να ρεπετούμε περιπέτεια. Το, προ... το παλεύω, το προσπαθώ. Χάνω. Αλλά το παλεύω, το προσπαθώ. Φέραν μέτρα. Ναι, αλλά κάνω διαπραγμάτευση. Η συμφωνία δεν δε, το, του το αρέσει, αρέσει το ψέμα και η απάτη. Πέντε Η περιπέτεια το είναι ψέμα. ωραία, όντω, αλλά δεν είναι αυτό περιπέτεια. Αυτό είναι ψέμα και απάτη. Εντάξει, λοιπόν, επειδή μιλάμε για συριζέρου, λοιπόν. Ψεύμα και απάτη. Έχω ντραπεί λίγο, γιατί μάλλον έχω πέσει μπροστά σε ένα μήνυμα που ήρθε κατά μας σε εμά. Στέλνει ένα. Είμαι στη δουλειά. Θα τελειώσω κατά τι 7. Τρει Μπορώ να έρθω καπάκι, αλλά θα είμαι με στη βρώμα. Τι ώρα... Καλησπέρα. Τι... τι ώρα το <laughs> τώρα πριν από λίγο. 13... <laughs> και είκοσι. Ναι. Οκ, okay, έλα και μες στη βρώμα. <laughs> Δεν πειράζει. Δηλαδή θα τον τιλάρουμε. Πού θα έρθει όμω, Έλα! Έλα μες στη βρώμα. ξέρεις έλα τι. Τα... Καλύτερα έλα μες στη βρώμα. Ωραία. Πιο ωραία. Πάμε Ο μπαλούρδο είναι. Και το ουγκαγκαμπούμ, όχι από το Κλίν, αλλά από τον Φίβο και το του Φίβο που του είχαμε την καθαρή Δευτέρα στη έχει να το, το σα Πάτε στο μαγαζίνο. πάμε στο μαγαζίνο, να δούμε τι ακριβώ έχει γίνει μαμά, μου <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> Και μου λέγαν και διόταλο γιαφνά. Μου καγαμπούμπομπικι καπακούμπερλι καγα. Αογικι αογικι παχανα αογαγα αογακαμπούμπομπικι καπακούμπερλι καγα. Αογικι Μου λέγαν η δασκάλη στο σχολείο πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Παίρνει βόλτες στο μυαλό σου του αργό Και ρωτάγα συνέχεια κι εγώ Πώς και πού και ποιος και πότε και όταν και γιατί Και μου λεγαν τραβώντας μου ταχ cash Ουκάκα μπούμπουμι, καπακουμπιλί κακά Αούκικι, αούκικι, παγκαναγκα Ουκάκα, ουκάκα μπούμπουμι, καπακουμπιλί κακά Αούκικι, αούκικι, παγκαναγκα Στη δουλειά το διευθυντή, γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί, γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γυναικόνα μαγική. Γιατί να τη βολεύω συνεχώ με και εκείνο παντού απαντούσε